Book 2 9เก9 9สิบเกาแสดงความเป็นเจ้าของเยนิกิเยนิกิแมวของแฟนดิฉันอีกาตสฟลิสมู Η γ ά τ α τις φ ί λ η ς μ ο υ σ ο ν α κ οφ φ α ν δι' χάν, οσκύλος του φ ί λ ο υ μου, οσκύλος του φ ι λ ο υ μου, อง λ έ ν οφ οφλού δι' χάν, τα π α ι γ ν ί δ ι α τ ω ν π ε δ ι ν μου, τα π α ι ν ί δ ι α τ ω ν β ε δ ι ώ ν μου, νικού σεμεικούμο οφ φίεν ρωμγάν οφ δι' χάν. αυτό είναι το παλτό του συναδέλφου μου. αυτό είναι το παλτό του συναδέλφου μου. ναν κυρώτος του συναδέλφου ฉัน αυτό είναι το αυτοκίνητο του συναδέλφου μου. αυτό είναι το αυτοκίνητο του συναδέλφου μου. ναν κυρώτος του συναδέλφου ฉัน αυτή είναι η δ ο υ λ ι ά των σ υ ν α δ έ λ φ ο υ μου. αυτή είναι η δουλειά τον συναδέλφον μου. κ ρ α του δ ι μ ο Το κ π ο υ λ ε φ ώ ν ο Το κ ο υ π ί τ η ε ο ο υ Το κουμπί από τ η ε ο υ μου. κ μ π ί του τ λ ο ο υ Το κουμπί από το το του τ η ν ο ο υ κ μ π ί ο υ η λ ε Το κ η λ ε Το κ υ μ π ί του τ η λ ε φ ώ Το κ ί του γ λ Το κ α υ ά ζ คอมพิวเตอร์ของหัวหน้าเสียโอ伊พโลยิสติสตัวเฟนติกูฆาลส์เซโอ伊พโลยิใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงพี่ในอีนิสตูคริชิพี่ในอีกนิสตูคริชิวดิฉันจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไร Πώς θα πάω στο σπίτι των γονιών της; π θα πάω στο σπίτι τ ν γ ν ι ώ ν τ ς β ά ν ι τ ε τ ν Το σπίτι είναι στο τέλος του δρόμου. Το σπίτι είναι στο τέλος του δρόμου. μ γ λ ο τ ς λ β ε τ α Πώς λέγεται η πρωτεύουσα της Ελβετίας; π ώ ς λέγεται η πρωτεύουσα της Ελβετίας; ν ά σ α π ώ ς λέγεται ο τίτλος του βιβλίου; π ώ ς λέγεται ο τίτλος του βιβλίου; λ ο γ λ ν ά ν τ ς α π ς λέγονται τα παιδιά των γιτόνων; Πως λέγονται τα παιδιά των γιτόνων; โรงเรียนของเด็กๆปิดเทอมเมื่อไรโปเตอีเนิสคุณหมอทำ ง, งานกี่โมงถึงกี่โมงโปเตเดช ete โอยาตรสรันเดวูโปเตเโอยาทรสรันเดวูเวลาทำการของพิพิธภัณฑ์คืออะไร Ποιες είναι οι ώρες λιτουργίας ε του μουσείου;